Κεφάλαιον Δέλτα, σελίδα 919, στίχη 1 στους 17. Πρέπει να αγωνιζόμεθα κατά των παθών και λατωμάτων μας. 1. Και αφού μιλώ περί ακαταστασίας και συγχύσεως και ταραχής, Α θέσω τώρα το ερώτημα. Από πού προέρχονται μεταξύ σας έρηδε και συγκρούσεις, δεν προέρχονται από την αιτία αυτήν ή από την προσπάθεια να ικανοποιήσετε τα εφαμάρτους επιθυμίας που φουσκώνουν εκστρατείαν και πόλεμων με έδραν και φρουριόντων τα μέλη σα. 2. Επιθυμείτε. Και δεν έχετε εκείνο που ικανοποιεί τας επιθυμία σα. Και στην προσπαθία του να το αποκτήσετε, κινδυνεύετε να φτάσετε και μέχρι φόνου. Και επιθυμείτε με σφοδρότητα και δεν μπορείτε να επιτύχετε εκείνο που επιθυμείτε. Δι' έρχεστε εις συγκρούσεις και έριδας. Και δεν έχετε, διότι δεν ζητείτε από τον Θεών δια προσευχής. το ως σκοπό σας την ειδονήν και εξεκόψατε τον εαυτό σας από τον Θεών. 3. Υπάρχουν μεταξύ σας και άλλοι που ζητούν από τον Θεών. Προς αυτούς τώρα απευθύνομαι. Ζητείτε από τον Θεών δια και δεν λαμβάνετε, διότι ζητείτε προς σκοπό κακόν. Για να εξοδεύσετε εκείνο που ζητείτε προς απόλαυση των ειδονών σας. 4. Προδότε και προδότεροι τη αγάπης και τη πίστεως που οφείλουμε στον ουράνιο νυμφίων μας. Δεν γνωρίζετε ότι η προσκόλλησης, η σας ειδονάς και τα αγαθά του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεόν. Οποιοςδήποτε θελήσει να είναι φίλος του κόσμου και των διασκεδάσεων και ειδονών του, γίνεται εχθρός του Θεού. 5. Ή νομίζετε ότι Ματέος και Άνευση Μασίας λέγει η Γραφή ότι μας δηλοτυπεί και μέχρι γραφη οτι μας ποθεί το Άγιον Πνεύμα που κατόκισε μέσα μας. Όταν λοιπόν προδίδομεν την αγάπη του και προσκολόμεθα εις ασιδονάς του κόσμου, δεν θα μας μισήσει και δεν θα μας αποστραφεί. 6. Εάν όμως διακόψουμε την προς τον κόσμο φιλίαν, όσο περισσότερο μας αγαπά και μας ποθεί ο Θεός, τόσο μεγαλύτερα θα είναι η χάρης που θα μας δίδει. Δι' του λέει η Γραφή «Ο Θεός αντιτάσσεται προς τους υπερηφάνους οι οποίοι δι' τα περιφρονούν το θέλημά Του και προτιμούν τον κόσμο παρά τον Θεόν. Ισούς ταπεινού δε που αρνούνται τα Σιδονάστον και τον κόσμο χάριν του Θεού δίδει χάριν». 7. Υποταχθείτε λοιπόν ταπεινώσεις των Θεών. Αντισταθείτε στον διάβολο που σας πειράζει με τα σιδονάς του κόσμου και θα φύγει ούτως νικημένο και ντροπιασμένο μακράν από εσάς. 8. Πλησιάσατε στον Θεόν και θα πλησιάσει και ο Θεός εσάς. Καθαρίσατε από κάθε ενοχή την εξωτερική συμπεριφορά σας, ω αμαρτωλή, και εξαγνίσατε το εσωτερικό σας, σείς δίβουλοι που άλλοτε πηγαίνετε με τον Θεόν και άλλοτε με τον κόσμο. 9. Συναισθανθείτε την αθλειότητά σα και λυπηθείτε και κλάψατε με στριβή μετανία. Ο γέλο σα που προέρχεται από των ειδονικών σα βίων α μεταστραφεί λύπιν μετανία και η κοσμική χαρά σα α μετατραπεί στη λήψη. 10. Ταπεινωθείτε ενώπιον του Θεού και θα σα υψώσει σμέν την παρούσα ζωήδια τη αρετή και τη ηθική τελειοποίηση, ει δεν την μέλουσαν ζωήδια τη αιωνίου του δόξη και μακαριότητο. 11. Επειδή ιδέα και το να κατακρίνει ο στον άλλον γίνεται αιτία ψυχρότητος και συγκρούσεων, δι' αυτό μη κατηγορείται ο ένα τον άλλον αδελφή. Εκείνος που κατηγορεί και καταδικάζει τον αδελφόν του κατηγορεί ως μη ορθόν των θείων νόμων και καταδικάζει και καταφρονεί των θείων νόμων της αγάπη Εάν δεν καταδικάζει τον νόμο της αγάπης που σου απαγορεύει και την κατάκριση του πλησίον, θέτει τον εαυτό σου παραπάνω από τον νόμο. Δεν είσαι πλέον εκτελεστή του νόμου που υποχρεούσε να φυλάτι αυτόν, αλλά κάνει τον εαυτό σου κριτή με τη θρασία αναξίωση και να έχει δικαιώματα επί του νόμου ώστε να και να αυτόν. 12. Ένας όμως είναι εκείνος που έχει απόλυτο δικαίωμα να νομοθετεί και να κρίνει κάθε παραβάτην, ο Θεός, ο οποίος έχει και την δύναμη να σώσει και να παραδώσει στην απώλεια. Συ δε μικρέ και τυποτένια άνθρωπε, ποιος είσαι που κατακρίνεις τον άλλον. 13. Λυσμονείς ότι εξαρτώμεθα εξολοκλήρω από τον Θεό, ο οποίος είναι και ο απόλυτος Κύριος της ζωής του καθενός μας. Ελάτε τώρα σεις που λέγετε, σήμερον ή αύριον θα υπάγομεν σε αυτήν την πόλη και θα μείνουμε εκεί ενέτως και θα εμπορευθόμεν και θα κερδίσωμεν. Δεκατέσσερα. Κάνετε τα σχέδια αυτά σεις που δεν ξέβρατε τι θα συμβεί κατά την αυριανή ημέραν. Διότι τι είναι η ζωή σας. Τι ποτένια. Είναι ένας λεπτός ατμός ο οποίο φαίνεται ο λίγα στιγμάς, έπειτα δεν αφανίζεται. 15. Λέγεται ότι θα υπάγομεν και θα εμπορευθόμεν και θα κερδίσωμεν αντί να λέγεται εάν ο Κύριος θελήσει και θα ζήσομεν και θα κάμουμε τούτο ή εκείνο. 16. Τώρα δε αντί να ταπεινωθείτε και αναγνωρίστε την εξάρτησή σας από τον Θεόν, καυχάστε δια τας επιχειρήσεις που κάνετε με ματαιόδοξον αυτοπεποίθησιν. Κάθε τέτοια καύχησης είναι κακή και φάμαρτος. 17. Από αυτά που σας είπα, εμάθετε ποιο είναι το ορθόν και το καλόν. Προσέξατε λοιπόν να συμμορφωθείτε προς αυτά. Διότι εκείνο που γνωρίζει κάτι καλόν και δεν το πράττει, αμαρτάνει.